και αυτή η φωνή που ακούστηκε από τον Υπερπέρα είναι ο Απόστολος <Και>, και μαζί μας είναι και ο Άγγελος για τελευταία φορά ε, όχι εγκρισμός για τελευταία, ε, τελευταία, τελευταία φορά αλλά θα καθυστερήσει πολύ να εξαναβληθείς μαζί μας έτσι. Ε, Καλά, αυτό δεν είναι παιχε, σίγουρο αλλά το πιο πιθανό ναι Θα να πούμε ότι ο Άγγελο θα πάει στο στρατό τον παίρνει η μητέρα Πατρίδα Αυτό <Και> τον, τον παίρνει η μητέρα Τερέα, πάει και θα γίνουμε εγώ και από στολος, ελπίζω να βρούμε κανένα άξιο στο εγκάτι όπως ήταν πιο άγγιος φυσικά όλα αυτά τα χρόνια μαζί μα. για να τον αντικαταστείσει επ' άξια. Το όπου το βλέπω, ναι, στο... μπορείς να με κομμάσαι ακόμα ένα. Oh. Έχει κάτι πέφτω, επειδή τι μ' έχω πει δεκαετώ να γίνω πέρα πάρει το φιλιβερό το είδος. Αλλά μπορεί και ώστε. όχι. Να πω εγώ κάτι που θέλω. Θα ε, πέσετε να μην θέλει. Γεια. Yeah. Λοιπόν, ε, ωραία. Να ξεκινήσουμε συγκεκριμένα με τα θέματα, θέλουμε να πούμε κάτι άλλο. Ε... εισαγωγικό. να πούμε ότι τα θέματα είναι σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τόσα πολλά είχαμε που δεν μπορούσαμε να δούμε τι θα πούμε και τι όχι. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι πραγματικό. Έχει, το, είπα, το είπα εγώ συμφωνώ, δηλαδή, Είχαμε τόσα πολλά που δεν ξέρουμε τι θα πούμε από όλα αυτά. Και να πούμε ότι ανεβάστα, θα... έχει ανεβεί και ένα βίντεο στο YouTube. Το οποίο δεν είναι, είναι είτε... το βίντεο που δράβηξε ο Απόστολος πριν την ηχογράφη. Είναι backstage newscast. Making of. Ναι, δεν είναι λίγο. Είναι extreme makeover newscast. Ο, <laughs> ο, α, α, και... κάμιστα, το οποίον πήναι πούμε και κάνεις Το οποίο ανεβαίνει live πέρα που κάνουν την Να πούμε ότι τα θέματα μας περιλαμβάνουν αρκετή ευαισθησία στο περιβάλλον. Ε, αρκετή, αρκετή, <laughs> σημαίκες, αρκετό χιούμορ, ε, ίσως πολιτικά θέματα και σπάνια που ε, θα διάξει, θέματα. Θα τα πάρουμε εξ απαλών ονείχων γιατί εντάξει, ούτε είμαστε πάρα πολύ δικοί γι' αυτό το Η πράγμα. Η αυκέδαση, ούτε. συναυλίες, ε, κλασικές ηλικιότητες που πάντα έχουμε. Πού το μας και, ε, άκελος, ε, θα μας βρείτε. Και φυσικά ο Άγγελος θα πει πάλι και το Viva Numbers <laughs> στο, τέλος, στο τέλος που τέλος. πάντα ίδια. περδεύει τον αριθμό. Μόλι τώρα το θυμάμαι 2,30, 20, ένα 2,20. Είπε στο τέλο του Λοιπόν, ωραία. Και αυτά. Ε, κάτι αναφέρεται αυτή μου έχει διαγωνισμό. Τώρα κοντά που έρχεται. Θα έχει μέσα στην εβδομάδα. Θα το πούμε και αυτό, έτσι. Τι θα είναι και λοιπά. Πούμε μερικέ μέρε μέσα. Ε, εντάξει, ε, πούμε Σαν φάση διαφήμιση επειδή μου δύο θεμάτων. Μπορεί να το και ξεκινάμε. στις 15 Δεκεμβρίου 2009, τώρα δηλαδή. 10 ημέρε πριν τα Χριστουγήνω. Ναι, ε, ε, ε, ε, ε. στην Κοπεχάγη ε, υπάρχει ένα συνέδριο ε, το οποίο αφορά ε, την κλιματική αλλαγή που ουσιαστικά εκεί πέρα οι χώρε θα προσπαθήσουν να αποφασίσουν, να υπογράψουν μια νέα συνθήκη μια παγκόσμια συνθήκη γιατί πως θα αντιμετωπίσουμε πως θα αλλάξουμε την κλιματική αλλαγή. Κάτι σαν δεύτερη στη συνθήκη του Kyoto δηλαδή. Ναι, γιατί θα φαντάζομαι θα υπάρχει κριτική στη συνθήκη του Κιότο, η οποία Απαιτή, είναι ζωνικά yeah. χρόνια έτσι που υπογραφεί. Υπάρχει ένα κανάλι στο Youtube που λέγεται, πως λέγεται το κανάλι. Op. COP15 στην Κοπεχάγη. Δηλαδή, youtube.com κάθετο users, κάθετο COP15. Το 15 Δεκεμβρίου στην Κοπεχάγη. Στο οποίο μπορεί όποιο θέλει να ανεβάσει βίντεο που αφορά θέματα περιβάλλοντο γενικά τη κλιματική αλλαγή και να πει τη γνώμη του ή να παραθέσει κάποια άποψη ή οτιδήποτε. Και τα καλύτερα βίντεο θα προβληθούν στο συνέδριο. Που ουσιαστικά έχει σαν τίτλο το κανάλι Raise Your Voice Change. Ε, και θεωρώ, το θεωρώ πολύ καλή προσπάθεια αυτό και λίγα από τα βίντεο που είδα, τα έχουν κάτι να πούμε. Τι λέτε να ανεβάσουμε κι ένα βίντεο. Δούμε να ανεβάσουμε βίντεο, να φτιάξουμε κάτι ωραίο. Ε, ένα ο να εγώ, ναι, σήκαι... Μια να Τι ε, Αυτό είναι ο έκηρη που ο καθένα μπορεί να στείλει το βίντεο. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν δηλαδή, εμένα... είχε υποθαλάσσια, θα μπορούσαμε κατευθείαν να κάνουμε το βίντεο πάρα πολύ εύκολα. δεν θα ήταν ή τέτοιο. Με φυσικά θα ήταν. Ο, τι δεν θα μπορούσα να δηλαδή, δει, δηλαδή το νερό, ποιε είναι ο πιο λογικέ που θαλάσσιε το αμένι. Δεν είναι για να μεταφράσει το κάτω. Όχι, δεν είναι για να μεταφράσει. Πώ είναι ο που μπορεί ο καθένα να στείλει δηλαδή. το βίντεο του. Ότι Κερδίζει, και κάποιος τα... πρωτο... Κερδίζει κάτι ο πρώτος. Τώρα, Απλά θα το... δημοσιοποιηθεί, ας πούμε. Mm, mm. Ναι. Α, <συσσί> Αν βάλεις μου σε θυμίσεις το βίντεο σου, μπορεί. να Ένο... το Ενώ, δεν ξέρω, μπορείς. <συσσί> <συσσί> <συσί> είναι για διαγωνισμό και τέτοιες αφήσουμε. <συσί> ε... <συσί> δεν είναι πάντων, ναι, whatever. Μα είσαι το τέτοιο. Ναι, το Chase Klein Mind. Change λέει... λέει, άλλαξε Πάντω βλέπω ότι έχει σχήμα το CNN. Σημαίνει ότι έχει τροδοθεί και από το CNN. Ναι, μπορεί. Ή μπορεί να είναι και του CNN, βλέπω. Σε το ε, Μπορεί ναι. να φτιάξουμε ένα βίντεο. Ε, πρέπει να. Άμα δεν είναι δούμε δούμε λοιπόν, είναι... CNN, YouTube TV, το εγώ. ότι το βίντεο δεν έχει πάρα πολύ το βίντεο ένα απόγευμα το Να και φυκίσεις, Να που Δεν είναι να ένα Αναγνώστε εικόνε και να τα κάνουμε ένα slide show ας το πούμε. από όλη την Ελλάδα. θα τα γραμμάτια μου γίνεστε. Θα το μελετήσουμε. Αυτά τα γραμμάτια θα μου μπορούσαν να πάλι από όλη την Ελλάδα. Δύο-τρία συνάφου, ξέρω εγώ, από κάθε περιοχή. κάθε περιοχή, Μεγάλη περιοχή. Για να βγάλει ένα slide show. Α, και show. από ό,τι βλέπω, μάλλον οι χώρε που θα συναντηθούν είναι αυτέ που φαίνεται. Το στο G20. Είναι G20, μάλλον. Ε, μπορεί. Ε, μάλλον G20. Ε, με τρει θα μείνουν και δεν καταλάβουν. Εδώ θα Α, τι νομίζω, κάτι λίβανος που έχει εκεί, ή δεν είναι. Όχι, ισραηλ Όχι, ή τρίτη Όχι. από αριστερά. Όχι, Μεξικό, ή Δεν έχει το ούτε, Είναι ούτε. μικρά τα εικονίδια δεν έχει να τι άλλο να πούμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, μπορεί να βγει ο κόσμος και να δει αν, αν θέλει να στείλει είναι συνέδρια θα υποθούν πράγματα και για το κοιότοπις mm -hmm. και έχω διαβάσει μερικάτρα ότι προωθούνται νέες ιδέες, δηλαδή δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τον όρο Sustainable Development πες τελικά ε, πώς θα το πω στα ελληνικά να γραφω? λοιπόν ανάπτυξη ε, ε, θα... ναι είναι ε, λίγο ε. δύσκολο να το πω στα ελληνικά ε, πρακτικά εγώ πώς το καταλαβαίνω μιλάει για ε, Ανάπράσινη, ας πούμε, ανάπτυξη. ανάπτυξη. Εντάξει, γενικά ο όρος πράσινος είναι πολύ hot αυτόν τον καιρός, θα mm. Το βγει παντού. Λοιπόν, ναι, έχει ναι, να υφέρουμε τι όλους και τι προποθέσει <συμπή> θα έχει η συμφωνία αυτή. <συμπή> δηλαδή, άμα καταλήξει μια συμφωνία, τη δεσμεύσει θα έχει υπάρχει. Εντάξει, είναι ναι, αυτό. Υπάρχουν πράγματα που συζητούν στην ατζέντα, από τώρα δηλαδή, εντάξει, Να θα... ε, ρωτήσω, έχει κάπου... Αυτό το, αυτή η συνάντηση, κάποιο site επίσημο που κρατηθούν πρακτικά κλπ. γύρω διαθέσιμο και να ξέρουμε κάτι τέτοιο. Ε, Γιατί αυτό είναι και το νόημα, έτσι κατά τη γνώμη Δεν γνωρίζω, πατέρα μου θα υπάρχει. Απλά να το βρούμε κάτι. Ναι, να κάνουμε το. Ε, αυτά πάνω κάτι για το θέμα. Ε, σω αν μπορέσω να βρω κάτι παραπάνω να το βράξω σε κάποιο άρθρο mm. ή η αποστολή. Την άλλη ιδέα που είχαμε για, τα, yeah. για το podcast. Ναι, άμα γίνει, μπορούμε να πούμε κάτι. Ε... Ε... Ε... Σίγουρα θα πούμε, γιατί έχω ήδη θέμα. Αναλυτικό πολύ στο... στο πιλωτικό επεισόδιο, σίγουρα θα έχω ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον. Το πιλωτικό επεισόδιο θα είναι διπλό, όπω κάνουν οι σειρέ. Το βρήκε. Βρήκε. Αξιότιμα, <laughs> <laughs> <Βρήκε laughs> <inside. laughs> ο Άγιο έχει εκπαιδευτεί στην. Ναι, έχει n, από το inglês <laughs> μάλλον, <laughs> η <laughs> n.com15.edk. βάλε AL, να δούμε αν έχει αλβανικά. Ο Εβάκη έχει βρεθεί στη Σουηδία για να βρίσκεται γρήγορα αυτά που του λέμε Λοιπόν, <laughs> κάτι άλλο <διάολο γιατί> είναι... <laughs> για το άλλο και το κλίμα αλλάξα. Ε, γιατί έχει τον ρομπάμα, δεν είναι το κατάλαβα αυτό. Γιατί τον νόμπιλερίνη είναι πολύ σημαντικό. Απ' εσύ το περάσουμε ναι. <laughs> <laughs> <laughs> Θα περάσουμε ξαφάμα με τον ρομπάμα και το νόμπιλερίνη. Μπορούμε να περάσουμε. Ο... Πάντω ο... το site το του είναι πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ, Βερή Τουστίρα. Μπείτε να το δείτε, είναι πολύ ωραίο. Έχει και πιγουίνου. Παντού. Θα πιγεί γεμάτο πιγουίνου. Ah, και έχει και το United for Climate, Copenhagen. <much> είναι... Hope. Θα... Όχι, αυτό είναι πάνω. Εφιολόγημα <much> φι... Hope. <much> ελπίδα and Hagen. <much> Hagen είναι κρατάω, <much> ξέρω ε, μπορεί να σημαίνει κάτι στα. <much> είναι <much> το Hagen. Παγκαλιά, το Copenhagen. Μέχρι το Copenhagen. Τέλο πάντων, το site cop Νομίζω να, να βγει ό,τι να βάλει. Μπείτε ναι. δείτε στο YouTube αυτό που σα είπαμε. Και άμα θέλετε, κάντε κάτι στη γειτονιά σα με φίλου, με, με το άλλο, και στείλετε το. Ούτω ή άλλω ούτε και έχει να κερδίσει κάτι να χάσετε. <laughs> Έτσι. Πέρα από το χρόνο που θα δαπανίσετε. Και, και εμεί θα είμαστε, είμαστε tuned ρε παιδί μου για τι εξελίξει για να προωθήσουμε, ό τι προωθήσουμε ό,τι μα θέλουμε. Οκ, α περάσουμε στο επόμενο θέμα. You wonder if I am the one and yeah, I wonder too Nothing to do I'll Sit here alone until I find out I, I got, got, time. Time. got time If my time's spent waiting on you Then I got, got time. time And I'm never going anywhere Just say that you love me and I got time And I'ma be with us be a gap, baby that's all i want to hear i want to care hear about you more. Α περάσουμε σε μερικέ ενδιαφέρουσε έρευνε που έχουν να κάνουν κυρίω με, με, με γυναίκε. Ε, η πρώτη φορά... Ναι, και γυναίκε είπαμε κυρίω. Mm. Εντάξει, έχει όμω και. ή τι έχει αντίκτυπο στου άντρε, σαν μπράβο, ναι. Ε, ειδικά η τι αντικτυπο στου αντρε σαν μπραβο ναι ειδικα η πρωτη που λέει ρε παιδί μου ότι οι πνευματικέ, ε, οι μορφωμένε γυναίκε ζουν περισσότερο. Και κάνουν και το σύντροφό του και, και, και, και, το σύντρο και τον παίρνουν μαζί του φυσικά. <laughs> ναι. Το μακρύ ταξίδι τη ζωή. Ε, για πτες Άγγελ για την έρευνα αυτή. Λοιπόν, η έρευνα αυτή δι, ε, διεξήχθη από μία υποστημονική ομάδα mm -hmm. στη Σουηδία από ένα πανεπιστήμιο πάνω ε, σε δεν ξέρω πόσες, ε, γυναίκες οι Η οποία... Ή όχι. Όχι, τυσιάζει με έναν ως επόμενο θέμα της ξεχνάς Η οποία ως επομενο θεμα της ότι οι μορφωμένοι γυναίκες να, να ορίσουμε λίγο το, να προσδιορίσουμε. Ναι, δηλαδή, η δηλαδή. μορφωμένη είναι, είναι ότι έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο. Αν πράγμα. Ναι. Έχει πάει στο πανεπιστήμιο και έχει, δεν έχει τελειώσει πλάτο το σχολείο. Ε, ζει περισσότερο mm. και περισσότερο ζει και ο σύντροφό τη. Συγγνώμη. Ε, ο σύντροφο μια γυναίκα η οποία έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο έχει 25% περισσότερε πιθανότητε να ζήσει περισσότερο mm -hmm. από το λανθίστικο σύστημα που οποίος, έχει γεννήσει. Όχι μια απλή γεννήση, τι τύψε. <laughs> ναι, ναι, ναι. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Ε, αυτό είναι α, το ενδιαφέρον Γιατί συμβαίνει. Σύμφωνα <σχερ> λοιπόν, με του Ιδού επιστήμονε που κάνουν την έρευνα, μια βεθμένη γυναίκα είναι πιο πιθανό να κατανοήσει και να αναγνωρίσει τι ανάγκε τη οικογένεια σε θέματα υγεία. Νομίζω ότι είναι σωστό. Αν προτιμάω σε θέματα υγεία. Αυτό όμω είναι εντάξει, μπορεί και μια άλλη γυναίκα. Καταστροφή, ξέρω προβλήματα αρρώστια. Ναι, ακόμα και αν έχει σπουδάσει κάτι άσχητο αντικείμενο, ξέρω εγώ, νομική. Ναι. Για ποιο λόγο μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα υγεία, Να πω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με πιο σοφό τρόπο ή πιο αποτελεσματικό κτλ. Οργανωμένο, ναι. Κατανοώ. Τα θέματα υγεία, ε, Όχι, τα θέματα υγεία, έτσι. Σε τα... που... ότι αυτό είναι πάλι, ξέρω εγώ. Ναι. Τα θεωρεί πιο σημαντικά, α πούμε. σω. Καλά, εντάξει, δεν πάντα. Αλλά η έρευνα λέει ότι. 25% παραπάνω, Και το αντίστοιχο για του άνδρε, ναι. για το πιανού γυναίκα ή περισσότερο τέλο πάντων, ε, δεν έχει να κάνει με την πανεπιστημιακή μόρφωση ή μη, αλλά ω προ του άνδρε, η ίδια έμβνη υποστηρίζει ότι το εισόδημα και η κοινωνική του θέση είναι οι παράγοντε που επηρεάζουν περισσότερο τη μοικοζωή των γυναικών. Έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή, υψηλό για... εισόδημα σημαίνει ότι περισσότερο. Κοινώ, πρέπει να βγαίνει κανένα που τα λεφτά, αλλιώ δεν γίνει. Το... Ναι, Φίλοι τη γυναίκα, σα ξέρω εγώ να σπουδάζει η Ιωνία. Σπουδάζει η ναι για πάντα και, και εσεί είναι... δουλέψτε. Καλή φάση. Πάμε Α το... θέλει και η θέση. Ναι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα που θα είναι επίση για τι κάνουμε... Για και μη ξανθιέ γυναίκε. Ε... <laughs> εσεί τι προτιμάτε, την ξανθιά ή τη μη ξανθιά. Εγώ Είμαι Είμαι Θα πει φώτου... πριν. Γιατί την έρευνα Κοίταξε αν δείσαι... Ε... Μη του σκέψε, ε, πες και οι δύο είναι. Ναι, είναι πάει το μάλισθο. Έλα τώρα. Εντάξει, τέλος πάρα είναι... Μην πιάσετε να απαντήσετε Ακούστε πρώτα την έρευνα και μετά απαντήστε. <σχερ'> λοιπόν, η έρευνα λέει ότι οι ξανθιές γυναίκες αργούν περισσότερο να θυμαστούνε. Αργούνε που αργούνε όλες, αυτούς αργούν περισσότερο. <σχερ'> Οπότε, εγώ που θάλαμε να βοηθούμε ότι η Καστανή ή η λέει. Εδώ είναι το <laughs> ότι είναι σε 3.000 γυναίκε, ενώ για τι εκπαιγές και εγώ μαζεύουν δίγμα χιλίγων ατόμων για ε, το δικαμέτως ε, ε, χιλιάδες, ναι, okay. ε, λέει ότι ε, μία ξανθιά κοπέλα σπαταλά κατά μέσο όρο κάθε ημέρα 72 λεπτά για να ετοιμαστεί ενώ μία καταδίλει, πραγματώνει υπηλογή ρούχων, μπάνιο, βάψιμο και styling. Nice. Το styling με την επιλογή ρούχων και το βάψιμο δεν είναι το ίδιο, στο παρακαλώ. <laughs> Δηλαβάζω ο σένας βάλει. Είναι αυτό εδώ πέρα είναι τέχνη έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να σε τέτοια χωράφια εμείς. Δεν έχουμε τέτοια απαραίτητη γνώση. Και οι μήκες αυτές η είναι 66 λεπτά. 6 λεπτά δηλαδή. 6 λεπτά λιγότερο. Εγώ πιστεύω ότι είμαι πιο γρήγορης πάντως. Μύσαι από σε... μένα, αφήστε τηλέφωνο εδώ πέρα. Δεν τρεφάζω. Μπορεί να φαίνονται 6 λεπτά την ημέρα, σιγά-σιγά, μεταξύ των λεπτά κάνουμε έτσι, αλλά σε αιτήσιο επίπεδο οι ξαφνιέ παντρελούν 22 μέρε του χρόνου για τι μασίε, είναι και στι και κερδίζουν τρει μέρε τη ζωή του. Μπορεί <σχελίδι> να πάει ένα ταξίδι, εγώ, στην οίκοντα. <σχελίδι> Ωραία. <σχελίδι> <Δες> μου, εγώ, <σχελίδι> αλλά στη δεν ξέρω, εγώ θα κερδίσουν. Άρα στην οίκοντα δεν μετράγει του πολύ. Εντάξει, που... επειδή μου άλλαξαν ισχυρά, με θε να πα εκεί. <σχελίδι> <πόδι> θα επιéra κάποιο κοντά για να κερδίσω pursuit ε, με... ε, το. Είμαι πολύ απλάς. θα Μύκο, το στα... η έρευνα, λέει, επίσης, μια αξαφιά, με έχει γυναίκα, την γυναίκα. Έχει καλύτερη κοινωνική ζωή, βγαίνοντα τρει φορές τη εβδομάδα σε σχέση με μια καστανή που οι μαβουμάνε μάλλον υπονοείται ότι είναι η βαμμένες, είναι. Αν ναι, οι είναι. Δεν ξέρω, είναι φυσικές, Αυτό δεν είναι παίρνει ότι είναι η και αμέσω η καστανία 66 6 λεπτά και να μετά και γίνει Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει κραπιά. Μπορεί να γίνει κραπιά. Μπορεί Λοιπόν, θέλω ε... είναι παρέμβαση. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι κάλυψαμε και να απαντήσω στο ερώτημα να το παστώ λίγο πιο ταις, συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι οι η... μαυρομάλες, η... η... η... η... η... οι καστανές, ε... οι όμορφε, ας πούμε, είναι πιο όμορφες από τις ε... ομορφότερες ξανθιές. Δηλαδή θεωρώ πούμε, ότι η ξαφιά δεν είναι τόσο όμορφη όσο μία καστανή. Αλλά δεν να Ωραία. Λοιπόν. Δεν μου αμπαδάκι. Δεν μου αμπαδάκι. Νομίζω ότι καταλάβατε το τι θέλω να πω. Ε, βαθύτα. Οι καστανέ είναι πιο όμορφε από τι πιο όμορφε ξαφιέ. Κατάλαβε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θεωρεί ότι οι καστανέ εν γέννη είναι ομορφότερε. Ναι. Αλλά εσύ προτιμά τι ξαφιέ για κάποιο δικό σου λόγο. Α, μπράβο. Είναι βίτσιου, δηλαδή προσωπικό. Α το πούμε. Ωραία. Είναι γούστο. Εγώ μπορώ να ασχολήσω με αυτό και να κοιμηθώ το βράδυ. Και με τη νέα σεζόν, Λα, ε, ε, τηλεοπτική, σεζόν. ναι. Ε, έμαθα, έχουμε και ένα παλιό γνώμη που συστρέφει με νέα δουλειά. Ε. Ο Χριστόφρος Μπακαλιάξης. Ο Χριστόφρος Μπακαλιάξης. Στην τηλεόραση. Με το serial. Τέσσερα. Τέσσερα, τέσσερα. Ωραία, τέσσερα, λοιπόν, θα είναι η ονομασία του, της νέας στιράς. Να πούμε λίγο γιατί λέγεται τέσσερα και δεν λέγεται εφτά, ας πούμε, ξέρω, έτσι, η πέντε. Έτσι πρόκειται για μια σφυρά που έχει να κάνει με τέσσερα νέα νέ που Είναι αδέρφια μεταξύ του. Και εντάξει, από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα είναι κλασική, το κλασικό ας πούμε, στυλ του Πακαλιάτ, όπου θα δείχνουν διάφορα καταστάσει από τη ζωή του, εμπειρίε και το άλλο. Πάντα εκεί, φίλοι, γνωριστικά, διαφορετικοί άνθρωποι που ζουν μια διαφορετική ζωή ο ένα από τον άλλον mm -hmm. και παρουσιάζει μέσα από το σύλλογο, θα παρουσιάσει τι ζωέ του και οι εμπειρίε του και οι καταστάσει που προκύπτουν. Ε, εδώ διαβάζουμε στην, yeah. στο άρθρο που έχουμε βρει ότι η σειρά ασχολείται με έναν πρωτότυπο τρόπο με το θεσμό τη οικογένεια, δείχνοντα μα τι ζωέ του μέσα, μέσα από την ιατρική σκοπιά. Αυτό είναι σημαντικό πιστεύω για να έχει να πούμε λίγο στου yeah. τοπίου, έχει. Ναι. Ναι. Νίκο Κοή, Πάντο Μουζουλάκη, Οδυσσέα Παπα Σπυρόπουλο και Χριστόφο Παπαγιά τη 54 αδέρφια. Η δεύτερη μακρυπούλα παίζει το... τη γυναίκα του Παπακαλιάτη. Mm. Είναι η ένα με τη είναι η μητέρα του. Η ένα με τη είναι η και το τεσσάρων Και η η οποία παίζει μόνο σε νούμερα. <laughs> έχει παίξει το 10 yeah. και εδώ παίζει <laughs> και το 4. Και στο Αλτρίκο έχει παίξει όμω με τη Με το Παπακαλιάτο. Τι πειράζει. Έχει Και στο έχει παίξει <laughs> Αυτή τι παί δεν <στά στά στά> λέει ότι ολοπέζει, αλλά πέζει και αυτή. Είναι <στά> μια κοπέλα η οποία θα συνδεθεί κάποια <στά> <σε> το... <στά> <στά> λέει παρακάτω: Για <στά> σουδενά Σκιάδη, κυκλοφορεί έντονη φήμη ότι οι επιτυχημένε ερωτικέ κοινέ με το εμπνέονται και από την καθημερινότητά του. Έτσι. είναι <στά> και, και κάποιο τέτοιο, ξέρω εγώ. Πά ότι ο θα έχει με τη μακεπούλη, αλλά θα κάνει και με ξέρω εγώ. Και δεν έχω να κάνω μεγάλη δήλωση: ε... Πρώτα μας καλυνάει Τις την εβδομάδα τη αυτή, η σειρά, mm -hmm. δεν θυμάμαι τι σήμερα, νομίζω είναι Δευτέρα, δηλαδή σήμερα. Επίσης έχει τρίτη όμως και φυσικά θα είναι αρκετά αργά το βράδυ, οπότε ε... θα περιμένετε λίγο. Επίσης πέρα, πέρα, περιμένετε οτιδήποτε είδατε και στα προηγούμενα Σύλλου Παυκαλιάτη. Ε, ναι, δηλαδή, μισήσεις, η μισή στη Άνα Γησμένη εδώ μισήσεις, η άλλη μισή στην Νέα Υόχη, όπως ήταν και το προηγούμενο που ήταν το μισό στο Λονδίνο. Πολύ αγαπημένη πόλη του Εντάξει, δεν δε νομίζετε. Δεν νομίζετε. Δεν νομίζετε. Εντάξει. Εδώ λέει: Φώς. Τα γυρίζουν τα θα γίνουν σε ένα σπίτι πλατό με ικανικών ποδιαγραφών, το οποίο έχει στη Σιλικάτι. Η και στη Νέα Εντάξει. Ναι και εκεί, μάλλον θέλει τα εξωτερικά πράγματα. Και τώρα. το μόνο που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι ο Ανάπηρο. Ελά, Ναι, Γιατί Ο είναι και Ταιριάζει λίγο, τριάζει λίγο. Ο Βασίλη πρώτο συγκεκριμένο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι γενικό, ο άλλο ρομαντικός, τέσσερι άντρε οι ζωέ του, οι γυναίκε του, οι συγκρούσει, τα αυτοκίνητα του και οι επιθυμίε του, τα αυτοκίνητα δικό μα. Και αυτό είναι κλασική και τα λοιπά, τα λοιπά. Ναι, είναι τέρμα παιδί μου τη οικογένεια. Θα ε... yeah. Από εδώ και πέρα πρέπει να είναι ονόματα οι σχέσει του παποκαλιά. Τι σημαίνει ότι ξερω και να αυξάνεται. <σχ> <σχ> και να είμαι Έχεις σήνα, ο είναι είναι αλλά... ο Δεν είμαι απλά. δεν έχω άποψη. Τι ώρα καλέ. Για κάποιον που το αρέσει το είδο. Το είδο είναι πολύ θα ξέρεις παρακολουθόν γιατί δεν είμαι αυτό το στιλ. Όχι, βλέπω το πείσμα το έξω. Δεν βλέπω το πογκαλιάτι και το. Έτσι, να Θα να δούμε από ποιες θα έχει κλέψει, καταστάσει και. και ποιε Αλλά σίγουρα θα έχει πάρει από Αλλά απλά πρέπει να μάλλον έχει στοχεύσει στι συστηματικέ σειρέ και κοινωνικέ που εντάξει δεν ξέρω πόσε παρακολουθούμε από αυτές δηλαδή εγώ... στο στυλ του δεν παρακολουθώ στο... κάποιος. Στην κατηγορία που ανήκει νομίζω είναι εκτά καλό. Πάντως Λόταν ναι και ξέρω και, και πάλι. Εξουκάστε... <σχελί> είναι, πολύ... είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. δυνατό. Φόλ, δηλαδή... θα δω τα 2-3 επεισόδια και εγώ θα τα δω μόνο και μόνο να στο άλλο να βρούμε. Οκ. Ο καλιάτος ο Μέγκα το Και όπω υπάρχουν ε, οι διάφορε ημέρε, ημέρα χωρί αυτοκίνητο, η Ευρωπαϊκή ημέρα yeah, χωρί. Yeah. Ε, ε, το τον και τώρα τον... το yeah, άλλο, yeah. Παγκόσμια ημέρα των ζώων και όλα αυτά. καλά yeah. Παγκόσμια ημέρα των ζώων είναι κάθε μέρα βασικά. Καθώ Βρήκαμε ε, μετά από συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για εσά, το OR ON THE FLY. <laughs> και σα το παρουσιάζουμε. Mm. Έρχεται στι 17 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρί ατυχήματα. Πώ φαίνεται αυτό, παιδιά, Νίμπερ, ναι, Άιλ Πατέρα. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν ατυχήματα αυτή, αυτή, αυτή τη νύχτα. Ή τουλάχιστον αυτό είναι αυτός ο στόχο. Ο στόχο, επειδή είναι. Τι παπά, ακούμε λίγο τι είναι αυτό. Πρόκειται για μια κίνηση προφανώ ευρωπαϊκών διαστάσεων, έτσι. Θα γίνει πώς στην θα... Ελλάδα. Τι θα γίνει στην Ελλάδα. Θα διεξαχθεί στην Ελλάδα και ταυτόχρονα σε άλλε 27 ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν λέει ποιε δεν μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ωραία. Ε, ε, στην Ελλάδα υπεύθυνο είναι το. Πώ λέγεται το Ινστιτούτο ΙΟΑΣ. Ναι, έχω καθυστερήσει. Σημαίνει... σημαίνει Ινστιτούτο, Ινστιτούτο... Έρευνα, Εκπαίδευση οδική Ασφάλεια. Και την Πρόληψη και μία Μέση Τροχιά Ανατυχημάτων. Το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια, Ωραία. Ε, το έχει αναλάβει αυτό. Πάμε να πούμε λίγο τι θα κάνουμε ακριβώ. Τώρα αυτοί θα γίνονται σε μια ομάδα εθελοντών. Ο καθένα μπορεί να γίνει εθελοντή και να βοηθήσει τη δική κίνηση. Και αυτό που θα γίνει ότι. Κάποια νυχτερινά κέντρα όπου θα υπάρχουν αυτοί οι εθελοντέ σε όλη την Ελλάδα, φαντάζομαι. Τα 4 με 6 εθελοντέ του δικτύου αυτού θα βοηθάνε στην ομαλή διεξαγωγή τη εκδήλωση. Πώ θα γίνει αυτό, ε, Θα έρθει μαζί με το κλαμπ και κάθε παρέα που θα μπαίνει στο νυχτερινό κέντρο, μπαίνοντα θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι μαζί θα ορίζουν τον οδηγό τη παρέα. Ναι. Το οποίο ο οδηγό Παρέα θα το αποδέχεται, θα φάει ένα παχιολάκι που θα το ξεχωρίζουμε και θα λέμε Να ο οδηγό Παρέα που βλέπουμε όλοι, Δηλα, ο οποίο δεν θα πρέπει να πιει και με το βράδυ, και στο τέλο θα είναι αυτό που θα δει και θα πάει όλου σπίτι του με ασφάλεια και σώρου και βλαβεί. Τώρα βγαίνοντα από το νικτωρινό κέντρο, θα... με τη θέλησή του θα γίνεται ένα φιλικό κοτέ στην ομάδα αυτή, στον οδηγό τη Παρέα, για να διαπιστωθεί ότι όντω δεν ήπια και αν όντω δεν έχει πιει. Ε, αν όμω έχει πια, θα του δίνει και ένα μυστικό συμβολικό γιατί, είναι, γιατί δεν ήρθε και βοηθάει ας τούμε, σε αυτό εδώ. Στην που έχει πια, θα γίνεται αρκοτέστη φιλικό πάντα στου υπόλοιπου τη παρέα. Αν δεν έχει πια, θα... ο νυφάλιο μάλλον θα μπορεί να πάρει ταξί. Και αφή, αν δεν υπάρχει, υπάρχει νυφάλιο, θα του προτρέπουν να, τα να πάρουν ταξί τα ή να πάρουν τα πόδια. Όχι. Άρα του δίνουν φαντάζομαι το μυστικό δωράκι εδώ. Δεν ξέρω, νομίζω. Αυτή είναι η κίνηση. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Πολύ... Είναι πολύ ωραία, δεν? Ναι. Ελπίζουμε να έχει αρκετού εθελοντέ ώστε να γίνει σε πολλά. Συμμετάσχουμε και εμεί. Εμεί το Σάββατο εκείνο Εγκίνη... έχουμε συγκέντρωση σε ένα φιλικό σπίτι που έχει ο κάτω χώρο του Γενέθλια. Θα μαζευτούμε διάφορα από πολλέ περιοχέ. Θα το κάνουμε εκεί. Δηλαδή, όποτε έρχεται η παράθυρα του σπίτι, <laughs> <laughs> θα, <laughs> θα την κοιτάμε και θα δίνουμε το μυστικό δωράκι. Λοιπόν, άμα θέλετε κι εσεί να γίνετε θελοντές και θέλετε να βοηθήσετε γενικότερα Θα έπρεπε ότι την μέχρι να ξεχω πέρασε Για τον χρόνο, να ξέρετε, είναι www.eos.org email info για το χρόνο, ξέρω, το ήβα Εντάξει, ίσως άμα πάρει κάποιος το παιδί μου, να του πούνε ότι μπορείς να μπει ναι, δεν δηλαδή δηλαδή νομίζω ότι... να είναι ναι, τόσο πολύ απόλυτο άμα την πιέσεις μέχρι 25, είναι θελοντικό ότως ή άλλως. Info.eoas.gr ή 210 862 015 0, το τηλέφωνο, το αυτό είναι το τηλέφωνο Αθήνας. Πάλι 210 8620 150 ή info at eoas.gr Ενεχομένως όμως αυτή βλέπω εδώ στις φωτογραφίες που έχει η σελίδα αυτή έχει και έχουν μπλουζάκια, ειδικά τέτοια. Αυτό λέω. Μπορεί να... Να, μπορεί να, σημαστε... να βάλει σε μια ίδια ομάδα. Το... Αυτό Είμαστε... Είμαστε... λέω. Την είναι πολύ πιθανό να μια ίδια οργανωμένη ομάδα. Πλάμε... Είμαστε... το να, κάνουμε... να πάμε και εμεί ανοιχτό για το να κάνουμε. Να δηλαδή. τα και να την κάνουμε όλοι μα την Λοιπόν, καλή κίνηση. Όποιο τι πληροφορίε τελική. να συμμετάσχω ή δεν μπορώ. Πολύ απλό. Αυτό. πολύ και εκεί να πετύχει η κίνηση. Για να μην έχουμε κανένα ατύχημα στι 17 Οκτωβρίου. Μα, μακάρι παιδί, παιδί, να μην έχουμε. Έχει το ίδιο ατύχημα το οποίο δεν συνδέεται με αυτό το φαβύριο. Ναι, μακάρι να μην έχουμε κανένα, κανένα τροχαίο ατύχημα, τουλάχιστον τη μέρα πριν που γίνει αυτή η κίνηση. Και λέει ποια μηχανία ζήτηση χρησιμοποιεί να ψάχνεις τα πράγματα που είναι ενδιαφέρουν. το INGR. Standard. Ποιο αποτύχημα μηχανή η δεν υπάρχει. Είναι τώρα, online. Δεν είναι. Δεν είναι και αυτή καλά. Από εκεί πέρα η μηχανή ζήτηση είναι αποτύχεια πολύ Ωραία. Δεν χρησιμοποιώ... Εντάξει, υπάρχει βέβαια πολλά. υπάρχουν το Yahoo, το Google. Παλιότερα, όταν το είσαι το Pink με... τώρα που βγήκε από Microsoft γιατί έχει επιλογέ. Τι πάει να χρησιμοποιήσει το Google μόνο. Εγώ και το και Google μόνο. γιατί. ή ή 150 ή ή 150 ή 150 ή 150 ή ή 150 ή 150 ή 150 ή 150 ή 150 ή 150 ή και λοιπόν, μια έρευνα... που μπορεί λίγο το ποιή, να το έτσι. Okay. Εγώ μπήκα και είναι αξιολογημένη την προσπάθεια. Δηλαδή ah. Είναι πολύ καλύτερα από το αυτό που ήταν παλιά. Χρησιμοποιώ και τη Wolfram Α. Εντάξει, το χρησιμοποιώ για άλλο Αλλά για άλλο λόγο, ναι. Ωραία. πάλι φαίνεται κάτι και δεν το, το βάζει στο Λοιπόν, <συμφίλω> Γιατί <συμφίλω> <με κυρία, συμφίλω> <πίσω, πίσω>, <συμφίλω> <συμφίλω> <συμφίλω> Στην ελευθερωτική, να πούμε την πηγή, είναι η ελευθερωτική ε, το online, ε, η online ε, έγκριση, ε, Google και ξερό ψωμί για του Έλληνε χρήστε. Μόλι 2% αναζήτηση των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου πραγματοποιούνται από κάποια μηχανή αναζήτηση εκτό τη Google. Δηλαδή το 2%, αν το πάρουμε αν το γενικεύσουμε, γίνεται από άλλε μηχανέ αναζήτηση. Και το 8% γίνεται από την Google. Προφανώ. Ωραία. Ε, τα εσύ συμμετοχετικά στοιχεία από άλλε φορέ όπω το statgown.com, αν σημαίνει κάτι κάποιον αυτό. Ε, εγώ που πει, από ε, το κάποιον. αυτό θέλει τέτοιο. Να πληρώσει και να γίνει το εξή, με Τέλο πάντων, κάποια Μια εταιρεία που κάνει, ναι, ναι, ναι, ναι. κάνει στατιστικέ μελέτε. Λοιπόν, τα ποσοστά των άλλων ε, μηχανών αναζήτηση, όπω το Jacqueline και το Mazda, καλή ξεπερνούν στο 2,5% αυτό που σημαίνει. Ενώ Εντάξει, το λέει πιο συγκεκριμένα Πριν επειδή τώρα το χοντρικό. Τώρα είναι δύο όμω, ενώ στο τομέα των web browsers αμφισβητεύεται και η κυριαρχία του Internet Explorer. Παλεράσει. Ναι. Ε, συγκεκριμένα, το τελευταίο μήνα, το, νομίζω αυτό ήταν φέτο το Σεπτέμβριο. Mm. Ε, το Εντάξει. ποσοστό χρήση του Internet Explorer ναι, Γιατί βγήκε αρχή Οκτωβρίου μα, οπότε. Το ε, ποσοστό χρήση του Internet Explorer στην Ελλάδα έχει 49% είναι 43% του Firefox. Εντάξει, καλά ο Firefox, ο περάτο συζητάμε. Θα ε... σκέψω ότι από αυτά τα δύο μένει άλλο 8% ελεύθερο. Είναι όπυρα, είναι Chrome που πήρε τώρα ευρώ. πολύ μεγάλο τέτοιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε για... Safari, η MacGyres που είναι ε, σαφέρα ναι. μόνο σαφ... ε, εντάξει όχι όλοι. Βέβαια στην Ελλάδα λέει και σε αυτό το ποσοστό είμαστε ανάποδα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο. Mm -hmm. Δηλαδή ο Indian Explorer έχει μεγάλη απίχυση, ενώ αγαλού όχι τόσο. Εντάξει που το αλλάζει κασικά. Έχει ενδιαφέρον, όσο φορά λέει τέλους συσκευές πρόσβαση, οι χθείς του διεκτήρου στην Ελλάδα φαίνονται να υπολεξιμοποιούν το κινητό του, Αφού το ποσοστό είναι μόνο 0,5%. ακόμη πινεπέρινται ε, σε παιδί παιδί. Παιδί. γιατί γίνεται έτσι. Γιατί έχει μεγάλε συσκευή. Ε, ναι. Και γιατί δεν είναι μόνο οι θεώσεις, είναι και... Το έχει νικήσει ο Έλληνα πίσω. Ε, όχι, εγώ νομίζω ότι δηλαδή, αν οι χρεώσει ήταν πιο νορμάν θα παίρναν πακέτο για να δοκιμάσει. Απλά για να βλέπει το email του, επίδομο που να, είναι. Απλά πλέον 4 ευρώ, νομίζω είναι νορμάντα. Εσύ πλέον 4, 4 ευρώ, αλλά έχει. Αλλά έχει ειδική ας πούμε, σύνδεση που δεν είναι αυτή η ουσία του Ιντερνετ ναι. ναι. στο κινητό. Ε, Επίση oh. δεν ξέρω πόσο διαδεδομένα είναι κινητά που έχουν ασύρματα δίκτυα. Ε, σιγά σιγά, όλα κοιτάξτε. Ναι, ναι, Κοίταξε, το καλό που έχω δει εγώ μιας που συζητάμε αυτό είναι ότι τα ήταν, τα ήταν καφέ και οι καφετέρε. Όχι, οι καφετέρε όμω. Mm -hmm. Που είναι έτσι οι φοιτητικέ κλπ. έχουν αρχίσει να βάζουν γιατί δεν είναι πολύ ακριβό. Ναι, και δίνουν wireless και εντάξει κι πάει και με το λάπτο του ακόμα. Δεν φέρνει μόνο κινητό ε, και παίρνει και ασχολείται. Το, και το καλό είναι ότι τα περισσότερα είναι τζάμπα ευτυχώ. Δεν σου λέει ο άλλο πλήρωσε και ένα ευρώ την ώρα. Ε, Εκτό από μια Αμερικάνικη εταιρεία και το ίδιο. <σχ> <σχ> δεν λένε. Καλά, ε, εντάξει εγώ έχω βρει <σχ> και ιδιότητα ο οποίο λέει ε, Αφού έχω πολύ κόσμο, α που βγάλετε κάτι από αυτό. Κοιτάξτε, για μένα καλά δεν είναι τζάμπα. Που άμα πάω κάπου του δεις λεφτά θα φύγω και θα πάω κάπου Ακριβώ. Σύντομο ότι ο άλλο πολύ περισσότερο να πάρει δύο καφέδες. από το <συρθέρω> αφλά... να δώσει ένα ευρώ για τον ναι, ναι, από το ίδιο. να δώσει δύο ευρώ γιατί μία μισή θα κάτσει εκεί. Θα ναι. πέντε ώρε και θα πα δύο καφέ, πολύ καλύτερα. Τι θα αυτό να σε ό, το έξοδο που ναι. αν πάει για δουλειά κάποιο. Δηλαδή, <συρθέρω> καταλείπει.. είναι breaking news. Αυτό λοιπόν 2%. Εντάξει πιο πολύ το στενιστικό το είχε. Να είναι αυτό το 100% η Google διότι σε 100% όλοι οι υπόλοιποι. Και επευκαιριάς κάναμε για μία μηχανία. Και αυτή η μηχανία να τις διεξονοποιείτε. Μια αφήστε στην κάθε να μάθουμε. Το Google είναι ο Θεός. Εγώ να πω αυτό που είπα, ότι το Bing... Δεν θα πάνε. Ναι, ποιο πρέπει ο Θεός. Υπάρχει, κοίταξε τώρα που το έθεσες, στα Google Profiles, πρέπει να σου δίνει παιδεία διάφορα. Ξέρω εγώ και έχει δύο παιδιά τα οποία είναι τραγικά. Το ένα είναι ποια είναι η, η ικανότητα, η περίορωα που έχεις Για πλάκα επειδή και έτσι ξέρω αυτό είναι παρμένο από το χείρος μάλλον από την κατάλαβα yeah. Και το άλλο είναι τι δεν πόρος να δεις στο Google Έτσι Αυτό Ωραία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 Λόγω τη έλλειψη ε, του εξωτερικού συνεργάτη που εμφανίστηκε στο προηγούμενο επεισόδιο για ε, προσωπικού λόγου αυτή τη φορά, ελπίζουμε να μην είναι μόνιμο και ε, δυστυχώ θα ακούσετε τα νέα τη προτάσει για αυτέ τι δύο εθνομάδε που και πάλι από εμένα. Ε, ξεκινάμε στα γρήγορα γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Ε, με μια έκθεση, διαφορετική λίγο. Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά τον Σαλβαντόρ το Νταλή. Αλλά πλέον όχι ω ε, ζωγράφο, αλλά ω συγγραφέα, αναγνώστη και εικονογράφο βιβλίων. Πρόκειται δηλαδή για μια σειρά από έργα τα οποία είχε φιλοτεχνήσει στη ζωή του και τα οποία δεν ξέρω ποτέ γιατί τα έκανε για προσωπική ικανοποίηση. Ε, τα οποία είχαν να αυτό το πράγμα. Ε, ήταν κείμενο. Κάποια σκίτσα για εικονογραφήσει κλπ. Για τα οποία ο ίδιο είχε πει ότι, σαν συγγραφέα, δηλαδή ε, η επασχόληση του σαν συγγραφέα τον εξέφραζε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο όπω και η ζωγραφική και επίση ότι ήταν ικανή να δείξει όλε τι πτυχέ τη ψυχολογία του ακριβώ όπω φαίνονταν και στα έργα που φιλοτεχνούσε. Ε, να πούμε ότι αυτό το πράγμα. Τα 20, ε, ξεκίνησε από τις 25 Σεπτεμβρίου και τις 18 Οκτωβρίου στη Βίλα Μπιάνκα στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των 44 Δητάρτων Δημητρίων ε, Θεωρώ ότι θα λύσω το στένι δωρεάν ε, ναι. ε, Γιατί φιλοξενείται και υπό τη στέγη του Ινστούδιου Θερβάντες ε, Οπότε μπορεί ο καθένας να μπει και να το παρακολουθήσει Α, συγγνώμη, λάθος, λάθος, λάθος, λάθος, λοιπόν ε, Από τις 18 από τις 25 Πνευρίου έως 18 Οκτωβρίου θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Βιλαμπιάνκα ενώ μετά από τον Ιανουάριο θα μεταφερθεί oh, από, το ε, τον από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο θα βρίσκεται στην Αθήνα ε, υπό τη στέγη του Ισού του Θερβάντης. Αυτό είναι το σωστό. Πηγαίνετε, δείτε το, είναι νομίζω κάτι σπάνιο, αφού δεν πρόκειται να το δείτε πολύ συχνά ή ίσως τίποτα ξανά. Ε, τώρα ένα νέο που πραγματικά το περίμενα πάρα πολύ καιρό να γίνει ε, θα έχουμε στην Θεσσαλονίκη παρουσίαση του θεατρικού που είχε βγάλει ο Αρκά, το Εκθρέα Ξέματο, το οποίο όσοι, όσο το έχω προτείνει και εγώ ακόμα το δουλειά μα θα μα άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, πρόκειται για μια ιστορία, δεν θα πω πολλά πράγματα, πρόκειται μια ιστορία που έχει να κάνει με τα όργανα του ανθρώπινου σώματο, ένα οργανισμό ο οποίο πεθαίνει, πώ αντιδρούν τα όργανα για να σωθούν, α πούμε, το καθένα με διαφορετικό τρόπο και με δικά του κίνητρα. Λοιπόν, ε, τα γρήγορα, FFA, ε, μπορεί κάποιο να το δει από τις 8 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εγνατία, ε, πλατεία Γεωσοφία-Θαλονίκη. Ε, το ποσό είναι, ε, η τιμή είναι 20 ευρώ για το, συ, το κανονικό ειστήριο και 15 το φοιτητικό μαθητικό. Και κλείνοντας τα θεατρικά πάπλα events τη. Ε, ε, για τις Να πούμε και ένα event που έχει να κάνει με μαθητική έκθεση χαρακτικών που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στην αίθουσα τέχνης του αρχιτεκτονικού. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν. θα διαρκέσει από 15 έως 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος είναι 7 η ώρα. Στις 15 Οκτωβρίου μάλιστα γίνεται και τα εγγένια, οπότε θα έχει και την αντίστοιχη εκδήλωση. Να πούμε ότι τα χαρακτικά έργα έχουν σαν θέμα την πίστη του Γιάννη Ρίτσου και εντάσσονται στο πλαίσιο των εκβλώσσων «Δημήτρια» στα σχολεία. Oh. Συνεχίζουμε τώρα με ακόμα ένα θεατρικό το οποίο μας προέκυψε τώρα, το «Αχταρμίξ 2» yeah. Πρόκειται, για... Ναι, μάλλον, πρόκειται για, μια... για έργα που κάνουν πραγματικές σκηνές της πόλης και πραγματικές θεατρικές ομάδες το συγκεκριμένο είναι βασμένο στα έργα Αχαρνή το το του Αριστοφάνη. Αχαρνή, ο Αριστοφάνης που γίνεται από τα θημαράκια του Διονύη Σαββόπουλου. Αν το διαβάζω, αν είναι αυτός, ο Δέλτα Σαββόπουλο. σε Εκκλησία, θα μάθει Να μην άλλα για το έργο. Θα εμφανιστεί στο θέατρο τέχνης ακτής Αιλίου που. Βρίσκεται Χριστοπούλου 12 στη Θεσσαλονίκη εντάξει δεν το ξέρουν ο ε, 20 ευρώ η κανονική και 15 το ε, Από τις 10 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου μπορείτε ε, να το βρίσκεται πέμπτη, παρασκευή της Άδικης και Γεωκής στις 9 και 4 Καλώς χωρίς των πραγμάτων, περνάμε στα μουσικά νέα και ξεκινάμε με ένα μουσικό φιέρμα του Χρ. Λεοντί στο Γιάννη Ρίτσο ε, Ερμηνεύει ο από ,τι βλέπουμε εδώ. Θα λάβει χώρο στο εσωτερικό Πανεπιστήμιο τη Ορνήκη αλλά δεν αναφέρει πού συγκεκριμένα. Ε, και πάλι το ποσό εισόδου είναι 20 ευρώ το κανονικό και 15 το φοιτητικό, ε, ενώ λαμβάνει χώρο στο 16 Οκτωβρίου και ώρα 9. Ε, Μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι σε ενημέρωση ατελετών. Ναι, δεν υπάρχει άλλο χώρο για εξει, ώστε, η εισόδο, αλλά... λέει απλά το Μπορείτε να μπείτε στο opencounter.gr που είναι και η πηγή και να αναρτήσει περισσότερε πληροφορίε από τα links που δίνει εκεί οτιδήποτε. Mm. Σα ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε με συναυλίες και events που είναι πάρα πολλά αυτή τη φορά. Το σκηνό τη Μπλε θα εμφανιστεί στο Μήλο, Θεσσαλονίκη, στο Stage και πιο συγκεκριμένα 16 17 Οκτωβρίου. Πληροφορίε για το μας είναι άγνωστο προς το παρόν. Μπορείτε όμως... εκεί <σχεδίδιος> <σχεδίος> πέρα, επειδή είναι το είναι... δεν έχει εισόδημα. Α, παίρνει και έπαιρνε το πράγμα. Εντάξει, ίσω είναι και αυτό, αλλά διαφορετικά μπορείτε να μπείτε στο site του Μήλου και να αναζητήσετε εκεί πέρα ή να πάρετε τηλέφωνο στα στοιχεία επικοινωνία που δίνουν. Ε, συνεχίζουμε με μουσικά θέματα και πάμε στη Βίλκα αυτή τη φορά όπου θα υποδεχθεί τον Κρέγγ Γουόλκερ ε, ο οποίος αποτελεί ε, μέρος του δημιουργούν στον Archive οι οποίοι νομίζω ήταν και πρόσφατα στην πόλη μας ε, για συναυλία ε, αυτή τη φορά θα τον απολαύσει το Κοινό Σελονίκη Σόλο με ποσό 15 ευρώ εισόδου, αρκετά με πείρα, αρκετά, αρκετά... αρκετά... αρκετά φθηνό, μπορούμε να πούμε. Ε, Σε 17 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το βράδυ. Είπαμε στη Βίλκα. Έτσι. <στοί> Η Paradise Lost είναι το επόμενο θέμα που θα παρουσιάσουμε. <στοί> <στοί> Λέει εδώ η πηγή μα είναι ένα από τα πλέον επιδραστικά και δημιουργικά σχήματα στην εφεύρεση του σκληρού ήχου. επισκέπτεται τη χώρα μα για δύο συναυλίε, Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Εμεί εδώ συνήθω λέμε τα τη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα λάβουν χώρο στο Principal Club Theater ε, Όχι, συγγνώμη, αυτό είναι για την Αθήνα. Ε, α, όχι, καλό το είπα. Ε. Principal ναι. Club Theater. Ναι. ναι Η Αθήνα είναι γκαγκάριν 205. Ποσό 35 ευρώ. Μάλλον είναι η προπόλυση, 40 στο yeah. ταμείο Μαρασκευή 16 Οκτωβρίου Στις 9.30 Και στις 17 Οκτωβρίου, πάλι 9, θα είναι στην Αθήνα, στο Καγκάνι 205 Σε μας είναι στον Principal Club Theater, είπαμε ε, Και τελειώνουμε, θα δω με των πραγμάτων Όχι, δεν τελειώνουμε <ΣΣ1> Πρώτο <συλίξη> τελευταίο είναι το αφιόν <συλίξη> στα 50 χρόνια Kind of Blue Πρόκειται για να φιέρω στο Miles Davis το οποίο θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη προφανώς όχι με τον ίδιο έτσι ε, στο βελίδιο ε, το ποσό είναι εξαιρετικά τσιμπημέλο θα έλεγα είναι 40 ευρώ και 30 αντίστοιχα μάλλον είναι προπόληση ή φοιτητικό Όχι, ε, το μάλλον θα είναι τέτοιο, Τι? σε κανένα εξώστη κλπ. Άρεσε να είναι, είναι τίκο και 30 ε, πιο είναι. πίσω Είναι πιθανότητα Μάλιστα στο βελίδιο, δεν έχω πάει πολλές πρόσφες να ξέρω πώς το 23 Οκτωβρίου και ώρα 9, όσοι ενδιαφέρον για το Μάλι Davis και σα αρέσει μπορείτε να πάτε να το δείτε. Και τέλο, last but not least, ε, να αναφέρουμε την ε, συναγλία που το αφιέρωμα καλύτερα στους Beatles, που έχουμε βροχίζει και με άσωμα στο στηνgrία. Θα τράβη χώρα την 5η, 15 Οκτωβρίου, ναι. 15 Οκτωβρίου στο stage του Μήλου, ε, ερμηνεύουν live το συγκρότημα των Skelters, που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόνο αρκετές φορές. Ε, Πρόκειται να κάνουν μια μουσική αναδρομή σε όλη σχεδόν τη δυσκογραφία των Beatles, διαλέγοντας επιλεκτικά κομμάτια. Το ε, ε, NJR υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι εκεί, αναζητήστε μπλούζες ή άτομα τα οποία δεν μοιάζουν πολύ νορμάλ. Και Άς, ήσαν... Την προηγούμενη φορά που είχαμε δει το tripli τους πίτνιξα τους κέλνιξαν καταπληκτικό οπότε... Ήτανε, είναι τα tripli του. πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά δηλαδή ερμηνεύουνε καλά τα κομμάτια Και μπορώ να πω ότι το κοινό διασκεδάζει, αυτό τουλάχιστον είχαμε δει εμείς Αυτά είναι τα νέα για προτάσεις διασκέδεσης για αυτή την διαθέσεις ε, δύο εβδομάδες από την ομάδα του Newscast. Ελπίζουμε να σας δώσουμε καλές ιδέες για να περάσετε όμορφο το κόσμο σας. Με ευχαριστώ, βλέπετε. Μουσική Και ακόμη μια φορά, η εκπομπή μα έφτασε στο τέλο τη. Το 56ο επεισόδιο του Newscast τελείωσε. Μην πάλι Ε, το λε. Δεν το λέω, δηλαδή είχα δω. Τα θέματα ήταν... Ε, πική. Α, ε, ah, yeah. μπράβο. Yeah. Τι άλλο να πούμε ρε παιδιά για το outro mm -hmm. κάθε φορά, με ένα βάστι να το κάνω. Ε, όταν ε, κόβεις τον άλλον και του λες δεν πεις το άλλο μετά δεν έχεις τρέψει oh, το outro. Όχι, δεν πεις το ένα μόνο. Ε, ε, ε το άλλο Θα <laughs> σαμποτάρ την δημιουργικότητά μου και τον ανθορμισμό μου. Ακριβώ. Το βίβαν άμπερ για ακόμη φορά. Λοιπόν, κρατήσει μήνυμα λοιπόν στο τηλεφωνητή μα. Θα πάρει το τηλέφωνο αναχείραση, είτε σταθερό, είτε κινητό, είτε ό,τι άλλο νομίζει. Τι είπαμε κινητό. Θα καλέσει το 2312 2090 70. 2312 2090 70. Δεν θα απαντήσει κανεί, δεν μπορεί να σηκώσει κανένα στο τηλέφωνο. Δεν θα χτυπήσει καν, απλά θα εμφανιστεί ο τηλεφωνητής. Θα πείτε ό,τι πείτε. Καλησπέρα σα, την πανηγυρική σα, τη χαζωμάρα θα το λάβουμε με email σε μορφή MP3. Θα το ακούσουμε και θα κάνουμε ό,τι νομίζουμε μετά. Ωραία, και πε τώρα για τον διαγωνισμό. Α, μέσα στην εβδομάδα που ξυνάει σήμερα, που ξεκίνησε μάλλον ήδη, θα υπάρχει θεαματικό και πλούσιο διαγωνισμό με τρομερά βόρα Θα υπάρχει και σχετικό βίντεο μάλλον που θα παρουσιάζει εδώ ότι είναι. όπου ακούτε πολλά κεράσια. Ε, ωραία, πε. Θα δώσουμε δύο, να πούμε και τι θα είναι το χωριό. Ε, πες ρε, πες. Άραξε, ποιο τα ακούσαι από εδώ πέρα. <laughs> λοιπόν, θα δώσουμε δύο ε, υπερβολικά φωτάκια. Κάτσε. Φωτάκια. Φωτάκια. Είναι ένα... Το που με το μικρό για να μην το Είναι φωτάσεις. ένα καρδιδάκι. Ναι. εχει λοιπόν, δύο Το οποίο έχει οχτώ λεπτά φωτάκια, mm. το οποίο το βράδυ, <laughs> Μπορεί να διαβάσει το βιβλίο ξέρω εγώ και μετά να το κλείσει και να μην σκώθεις να σβήσεις το φως ξέρω και τα λοιπά. Ή αν αποκοπεί το ρεύμα, μπορεί να χρησιμοποιείς αυτό ε... Κάνει Έχετε... Κάνε καλή δουλειά το βράδυ. Κάνει καλή δουλειά το βράδυ, γιατί οι μπαταρίες είναι καινούργιες Είναι, έχουμε, έχουμε, <laughs> κάν, έχουμε κάνει και hand zone εμεί, <laughs> αλλά θα δεν Θα βγάλουμε και βίντεο που θα... Μπορούμε να βγάλουμε ένα hand zone θα Και θα, δείξει, θα δείτε ότι χρησιμοποιείται και με μπαταρίε. Αλλά το καταπληκτικό εφέ είναι ότι το χρησιμοποιήσα και με τη γραμμή τηλεφώνου, το συνεχίσαι τηλεφώνης και Αυτή είναι η μεγάλη διαπατήντα που κάνει και γι' αυτό το προωθούμε και το δίνουμε εδώ σε δύο αναγνώστε, οι οποίοι θα πούμε ποιο τρόπο να λάβουν μέρο στο διαγωνισμό και, και να δει. Αυτό ουσιαστικά ε, κάνει βελτιστοποίηση στην ADSL γραμμή, έτσι. γιατί εσέ έχεις την ADSL γραμμή για ίντερνετ. Και πλέον μέσα στο μου πεις το αυτό το λόγο. Και σε λίγο και ό, θα δείτε τη διαφήμιση του ΟΤΕ, της Στελάς και ούτλλ. Δεν λοιπόν, θα λέει τηλέφωνο και ίντερνε, ξέρω εγώ. Θα λέει τηλέφωνο, ίντερνε και φως. Και? πρόσεξε να δεις τώρα εγώ τι είχα ιδέα. Ε, ναι. Μπορούμε να το βγάλουμε για βίντεο και να το στείλουμε στο COV15. Γιατί? Χρησιμοποιου... Yeah. γιατί δεν χρησιμοποιεί μπαταρία, χρησιμοποιεί το, το τηλεφώνου. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερη. Δεν <laughs> Προφανώς δεν είναι καλύτερο να χρησιμοποιεί τη γραμμή τηλεφόν, ρε. Όχι, oh, γιατί εγώ χρησιμοποιώ την μπαταρία, την οποία θα την υποκτήσω χίλιε φορέ και εγώ. <laughs> δεν όμω να είναι τοξικό θα το ρίξω αυτό, το Δηλαδή το ναι. κάτι το οποίο καλύτερα. Ναι, ξέρω, έθιμα, το οποίο και το κάτω, ναι, ξέρω, για να το Ελάχιστο. Επεντάβολτο και πεντάβολτο, θα το βάλω σε μια USB. Αμένει πεντάβολτο. Άμα είχε υποθεί. Λάβαμε την τροπή που βγάζει το, το τηλέφωνο σε USB. Ξεκινάει με την τροπή που πατέλει. Λοιπόν, λοιπόν μόνο... πάρτε μέρο στο διαγωνισμό, καταπληκτικό το βράδυ, θα σα αρρωθεί στο σπίτι. Και πληροφορίε σε άρθρο το οποίο μπορεί να έχει βγει ή μπορεί, μπορεί και όχι. Θα, okay. θα διαβάσει. Εντάξει, αυτά λοιπόν από το επεισόδιο αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά. Σα χαιρετούμε. Γεια σα. Yeah. Bye. There ain't no sunshine when she gone Ain't no sunshine when she gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she gone In this house just ain't no home Anytime she gone away